Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στους 101,5 στο Radio Αρτα. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Με τον τοίχο θα κάνουμε παρέα και σήμερα, καμιά ωρίτσα περίπου yeah. Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι και στο 2681 4060 Hello, Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση, εδώ είμαστε Καλημέρα σε όλου του φίλου ε, εκτό εμβελία. Καλημέρα στα ραδιόφωνα που είναι συνδεδεμένα στην Κοζάνη, στην Κύπρο, Πελοπόννησο και όπου αλλού. Καλημέρα στους φίλους που ακούνε μέσω ιερού Ιντερνεδίου και όχι μόνο. Να είστε όλοι καλά. Κυρίες μου και κύριοι όπως θα διαπιστώσατε ή αν είχαμε στη χώρα αυτή πες χώρα όπως θες, τώρα, χώρα, όπως θες τώρα, αν είχαμε εκλογές κάθε μήνα, κάθε δίμηνο δεν θα υπήρχε τίποτα που να μην ήταν τέλεια φτιαγμένο, θα λειτουργούσαν όλα για παράδειγμα η, η ελληνική αστυνομία ας πούμε δεν έμεινε τίποτα όρθιο τα έχει μέσα σε δέκα μέρες τι το ξηρό συνέλαβε τι τα μπρίκια εκεί να βρήκε γεμάτα κατσαρόλε τι ήταν γεμάτα ακριτικά τι ποινικού, τι πυρήνε της φωτιάς τι κατσαρόλες πάντα τώρα βγάλανε καινούριο κόλπο ο βλαστός ο ξυρός, έτσι, οι ποινικοί λέει είχαν σχέσει με ε, τρομοκράτε και καθάριζαν επί παραγγελία στόχου ε, για τους οποίους του οποίου πληρωνόταν. Τσου έλεγαν να πούμε οι Τσοχατζόπουλε, α πούμε πηγαίνετε, βάλετε μια μπόμπα εκεί. Και αυτοί πήγαιναν και έβαζαν μια μπόμπα εκεί γιατί του χρώστηκε λεφτά ως μπόκος και άλλα τέτοια. Ωραία. Και έχουν και την υποσημείωση από κάτω. Ψηφίστε σαμαρά Βέβαια. Κυρία μου και κυρία μου, λένε τώρα ότι ομολόγησε ο κύριος Βλαστός Ότι αυτός ξέρει ποιοι δολοφόνησαν τους δύο χρυσαυγίτες Διότι έχει τα κράνη των δύο χρυσαυγίτων και άλλα τέτοια ωραία Και από κάτω έχουμε και μια υποσημείωση ψηφίστης Σαμαρά Γιατί μόνο με το Σαμαρά Εντάξει και την παρέα του, Βενιζέλο, Κουρέλα, όλα αυτά Ξεπατώθηκα στο γέλιο παρένθεση, έβλεπα τον Βα... Βασιλικό, τον διάβαζα μάλλον, δεν δε βλέποτε αυτή. Ο οποίος δήλωσε λέει, είναι αδιανόητο η καινούρια βολή να είναι χωρίς τη ρημάδα Δηλαδή <Κι> είπαμε εμείς ότι είναι διανοημένο, <Κι> αδιανόητο είναι <Κι> Γι' αυτό την ξέρετε τη δουλειά σα. <Κι> λοιπόν μεγάλε ξέρει τώρα ο Βλαστός, ποιοι είναι δολοφόνοι των Χρυσάβγουλων εκεί πέρα γιατί έχει τα κράνη <Το> Έχει τα κράνη <Το> Και όλη αυτή η ιστορία Τώρα τον συλλάβανε το μιζαμπλή ξυρό Γιατί θα έκανε ντου Λέει τώρα πιο ήταν το σχέδιο Να κάνει ντου ο ξηρό στις φυλακές Για να απελευθερώσει το, το βλαστό Και άλλα τέτοια ωραία να πούμε και θα πήγαιναν στα Βαλκάνια και θα χτίζαν ξενοδοχεία Γιατί ρε παιδιά δεν κάθαστε εδώ Εμείς δεν θέλουμε ανάπτυξη εδώ Κάντε εδώ τα ξενοδοχεία να βούμε yeah, no. Τόσο κακούργοι είσαστε yeah. Λοιπόν θα πηγαίναν από την Αδυνατική με κάτι μπαπόρια Λοιπόν θα κάναν απαγωγές τραπεζιτών, βιομηχάνων Θα γινότανε σου λέω καινούριο NSI στην Ελλάδα ε, Τα ανακαλύψανε αυτά τώρα Βάλε τώρα, είναι άλλε 5 μέρε μέχρι τι εκλογέ. Ωραία, τι έχουν ανακαλύψει ακόμα. In, in... Μέσα σε όλα, κυρία μου και κυρία μου, όλα αυτά τα οποία. Ε, τι. Λοιπόν, ε, θα ήταν και λένε ο Βλαστό με τον Στεφανάκο ο καφτούρο, θα πηγαίνανε να επενδύσουν στη Βουλγαρία, ξέρω εγώ, στα Βαλκάνια, θα φτιάχνουν ξενοδοχεία, θα κάναν απαγωγέ. Ε, ε, κυρία μου και κυρία μου, να σα ενημερώσουμε ότι ταυτοποιήσαμε. Ο Σαμαράς, η κυβέρνηση Σαμαρά Ταυτοποίησε και το σκελετό στην Αμφίπολη Είναι μια γυναίκα ε, Περίπου 60 χρονών λέει ο σκελετός Η οποία στο χέρι της κάναγε ένα σημείωμα Ψηφίστε Σαμαρά Παρακαλώ turn... <laughs> <laughs> Το τελευταίο που είπες δεν μπορώ να το πω αδερφένα μου Λοιπόν πάντως η γυναίκα η κυρία αυτή που ήταν στην οποία ανήκει ο σκελετός Ναι, στην αυτήν ανήκει ο σκελετός, ειδικός τους ο σκελετός ρε παιδί μου Με βούλες και υπογραφές Λοιπόν, είχε στο χέρι ένα σημείωμα που έλεγε ψηφίστη Σαμαρά Ψηφίστη Σαμαρά και βινιζέλο και γιατί αν θα πεινάσετε θα φύγουν τα ITM Θα καταστραφείτε, θα έρθουν τα κομμούνια, θα σας πάρουν τα σπίτια Τα θα... έχει στο σημείωμα, στο χέρι η γυναίκα Ο σκελετός, ο σκελετός η γυναίκα τα έχει στο χέρι Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου Τι άλλο μένει ε, μέχρι τις εκλογέ, κάτι, κάτι σπουδαίο θα γίνει μέχρι σε, μέσα σε πέντε μέρες Όλα όλα αυτά θα παρέχουμε. Εκείνο το οποίο δεν θα γίνει με τίποτα και αυτό το υπογράφουμε είναι να βρίσκρο κάμπο. Να ξαναποχτήσει όνειρο για τη ζωή σου, να έχει ασφάλεια το παιδί σου και εσύ play, να υπάρξει μια μήνυμου, λέμε, μίνιμουμ τώρα κοινωνική δικαιοσύνη. Χέσαι αυτή ποιο τη λογαριασεια. In... Αυτά σα τα υπογράφουμε εμεί από εδώ ω προφίτε ότι δεν πρόκειται να γίνουν ούτε πριν τι εκλογέ, ούτε μετά τι εκλογέ ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Γιατί. Γιατί δεν τα γουστάρετε πολύ απλά Γουστάρετε την είναι αμφίπολη Λοιπόν που λες μεγάλη θα δούμε τώρα τι άλλο θα βγάλουμε Μέσα σε πέντε μέρες Έχει πράγμα να βγει να πούμε Ξέρω εγώ τι άλλο να κάνω Τι άλλο, πού σου πάει το μυαλό δηλαδή Τι μένει αταυτοποίητο Λοιπόν δεν έχει σημασία Πάντως να περάσουμε λίγο να δούμε τι λένε οι γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσει αυτές τις μεγάλες μορφές ε, του τους πανέξυπνους πατριώτες να ομιλούν για παράδειγμα ο κύριος ε, επί της δικαιοσύνης ο κύριος Αθανασίου μεγάλος κύριος και όχι μεγάλος πατριώτης και πατριώτης και πάνω απ' όλα αυτό να το τονίζουμε λοιπόν το είπε ότι Πρέπει να σκιαχτείς, να φοβηθεί, γι' αυτό σου κάνουμε τέτοιες ιστορίες με βλαστούς, μπόμπε και τέτοια, γιατί εκτός των άλλων που πρέπει να ψηφίσαμε σαν Μαράγος αυτό δεν το συστάμε, πρέπει να περάσουμε και το νομοσχέδιο για τις φυλακές υψή της ασφαλείας, πολλά φρά... τα φράγκα, άρι. με ιδιωτική φύλαξη το τονίζουμε. Γι' αυτό αν περιμένετε τίποτα καναδιορισμό εκεί, άστο, ξέχνατο. Ιδιωτική φύλαξη λοιπόν... Και μα τα είπε κορδωτός καμαρωτό ο κύριο επί τη δικαιοσύνη Αθανασίου. Μα τα είπε έτσι ρε παιδί μου. Μπορείτε να εμπιστευτείτε, είπε, είπε ο Αθανασίου, σε ρώτησε τώρα εσένα ρεχάπατο, μπορεί να εμπιστευτεί την ασφάλεια τη οικογένειά σου στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ρώτησε ο Αθανασίου τώρα. Διότι εμεί θα σου κάνουμε φυλακέ υψή τη ναι, Να πιάσαμε και τον ξηρό, πιάσαμε και τον βλαστό, πιάσαμε και τον ξηρό. Είναι ο ξηρό και ο χλωρό. Ο ξηρό και ο βλαστό και ο χλωρό. Του πιάσαμε όλου. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, Ρε Χάπατο, και θα εμπιστευτεί την ασφάλεια της οικογένειά σου στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τώρα, προσέξτε. Αυτό είναι υπουργό δικαιοσύνη. Και, και βρίζει χιδαία. Δηλαδή προσέξτε, τώρα αυτό είναι βρίσιμο χιδαίο, πέρα από το σκιάξιμο που κάνει στο, στον κόσμο, στο δικό του, στο Χάπατο, στο Μαλάκα, στο, στον καθένα. Λοιπόν, και δεν βρίσκεται. Τίποτα, καμία αρχή τη χώρα είναι υπεράνω όλων τώρα ο Αθανασίου. Και λέει ό,τι του γουστάρει. Σκιάζει, κάνει, ράνει. Δεν υπάρχει καμία αρχή σε αυτή τη χώρα να το πει μπάσταρε, Αθανασίου. Πε κάτι άλλο για να ψηφίσουν την πατριωτική σα παράταξη και μη σκιάζει τον κόσμο. Διότι μα είπε ο κύριο Αθανασίου ότι οργάνωσε ένα κράτο με δομέ. Δεν τι νιώθει τι δομέ. Σου έχουν φτάσει στο λαρέγγι. Που στηρίζουν την ασφάλεια των πολίτη. Δεν τη νιώθει την ασφάλεια του πολίτη Χτες, προχτες, σιδέρωσαν πάλι την άλλη στη Χαλκίδα, στη Μούρη Τι σιδέρωσαν με το σίδερο, λοιπόν Η, η, η, η ασφάλεια του πολίτη και τη λειτουργία των θεσμών Δεν τους βλέπεις τους, ε, τους θεσμούς πώς λειτουργούν Σαν τον Μπαγλαμαδά και του Τσιτσάνι Ακατέβατε, πάνω κάτω παίζουν οι θεσμοί Και οι δομές της αν πού τις βάζει αυτές Όλα αυτά, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου τα, είπε, τα λέει ο κύριο Αθανασίου με κορύφωση το ότι μπορεί να εμπιστευτεί την ασφάλεια τη οικογένειά σου στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, όχι φυσικά, μόνο στον Αθανασίου. Στον Αθανασίου που με τα νομοσχέδιά του βγήκαν από τη φυλακή μεγαλέμπορη ναρκωτικών. Τα γνωρίζετε, τα λέγαμε όταν γίνανε πριν 6-7 μήνε. Να μην γινόμεθα κουραστικοί κτλ. Γι' αυτό λοιπόν, βουρπατριώτε μου, όπω πολύ σωστά λέει και το σημείο που κρατάει ο σκελετός της Αμφίπολης στο χέρι του ψηφίστε Σαμαρά <Τι> ψηφίστε Σαμαρά γιατί δεν γίνονται δε αλλιώς μεγάλε <Τι> αυτό δεν υπάρχει ζωή μετά Σαμαρά μουσου δεν υπάρχει ζωή η ζωή είναι μόνο με Σαμαρά, Βενιζέλο Κουρέλα, Καρατζαφέρνη η Γεωργιάδη όλα αυτά <Τι> τίποτα άλλο δεν υπάρχει ζωή οπότε λοιπόν όλο αυτό το show. Εκτός των άλλων έγινε και για, την, η, για τις φυλακές υψής της ασφαλείας με την ιδιωτική φύλαξη. Γι' αυτό αν έβαλε στο, στο μυαλό σου καμιά θεσούλα εκεί, ας το ξέχνατο. <Το> ας προχωρήσουμε κυρία μου και κυριέ μου και σε άλλες ομιλίες ε, υποψηφίων. Ήρθε στην, Άδα, στην Άρτα η Ελπίδα. <Το> Όχι η Ελπίδα, η μες στην παλιά της Κοτέκ και Τσοκράτη εσύ σουπερστάρ. Τσοκράτη εσύ Η Ελπίδα. Η ελπίδα τώρα δεν είναι η ελπίδα, είναι ο τσίπρας. Ήρθε η ελπίδα λοιπόν, διότι όπως μας ενημέρωσαν εδώ έρχεται η ελπίδα, ήρθε η ελπίδα. Χαμός κυρία μου και κυρία μου, λαοθάλασσα, εκατομμύρια κόσμος συγκεντρώθηκαν στην κεντρική σκουέρ της άρτας όπου δεν χώραγαν ελικόπτερα να καλύψουν το γεγονός κτλ. Αυτό δεν έχει σημασία, ο κόσμος ήθελε να αγγίξει τον αρχηγό, να πάρει λίγο, να τον μυρίσει, διότι είναι και μυροβλίτς. Λοιπόν, κυρία μου και μου Και μας είπε Ότι... Τι μας είπε ο Αλέξης Πήρε για λίγο το μικρόφωνο Μην δυσαρεστήσει και τους πελάτες εκεί πέρα Και μας είπε ότι ο λαός Προσέξτε Έδωσε απλόχερα ψήφους σε Σιμίτη Καραμανλή, Παπανδρέου και Σαμαρά Μην κάνετε σε μας τσιγκουνιές αυτά, αυτά τα είπε ο Αλέξης Προχθές το Σάββατο Όχι για να πάρει ρεβάν σε αριστερά Αλλά για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας δηλαδή, μεγάλε. Πώ του λε, Σταλλονού, να πούμε Από όλα. Σε ρωτάει στο ποιτό γύρω από όλα. Βάλε και τσατζίκι και κρεμμύδι και ντομάτα, βάλε. Μην κάνετε τσιγκουνιέ. Μην κάνετε τσιγκουνιέ. Αυτή είναι η ιδεολογική τοποθέτηση. Αυτά τα ολίγα και άλλα πολλά είπε η Ελπίδα περιδιαβαίνοντα την άρτα. Και στο τέλο, να πούμε, είχε γλέντι χωρό ελεύθερο με το άσμα στο κράτη. Εσύ, Σούπερ στάρ, στην κεντρική πλατεία. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν, κυρία μου και κυρία μου, και με αυτά τα ωραία θα κυβερνηθεί από Δευτέρα. Κυρία μου και κυρία μου Ξεχάστε τώρα ελπίδα Έρχεται η ελπίδα Και ήρθε η ελπίδα και θα έρθει η ελπίδα Ποιος δίνει μόνο ελπίδα Ποιος δίνει μόνο ελπίδα Ο νοικοκύρης Αυτά τα λέει ο Σαμαράς Διότι ο Τσίπρας Με ηθοποιούς της συνιστώσες Είναι, είναι σκηνοθέτη απάτης Αυτά τα λέει ο Σαμαράς ο σκηνοθέτης της τιμιότητας Ο σκηνοθέτης της αλήθειας Ο σκηνοθέτης τι, τι, τι, τι... Περπατάει να πούμε και, και την πατάει κάτω Την πατάει κάτω, σέρνετε Για την τιμιότητα σας μιλάμε Σέρνετε την τιμιότητα και την πατάει κάτω ο Σαμαράς Οπότε ο Σαμαράς λοιπόν μα είπε ότι η ελπίδα είναι ο νοικοκύρης Ναι μεγάλη για σένα μιλάει Για σένα που 30-40 χρόνια τώρα Έχει λιγδώσει ο εγκέφαλός σου Το σύστημα όλο είναι λ και δεν μπορείς να κάνεις χωρίς αυτούς οπότε λοιπόν μεγάλε στην Καλαμάτα όπου τα από αυτά ο... ο, ο, ο ηγέτς έγινε που... ορίστε Α, ευχαριστώ πολύ ε, πείτε μας και μια καλή μέρα παιδιά δεν έγινε τίποτα μια καλή μέρα να αυτή πίτι πες Μπεράζει. χάμο δεν πειράζει λοιπόν που λε μεγάλε... Τι σου έπρεπε λοιπόν κανένα μεγάλε ε, Τι σου έλεγα λοιπόν στην Καλαμάδα λοιπόν Όπου τα γάλα, τα έλεα <Κι> Καλαματιανό και άλλα πράγματα Εκεί φουμάρισε ο Αντώνης Και μας είπε ότι ο νοικοκύρης, ο νοικοκύρης Μόνο είναι η ελπίδα Πίδα, πίδα, ακουγόταν έτσι στο βάθος Ελπίδα, πίδα, πίδα α, Είχε έκο Λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου ε, Αυτή είναι Πάντα αυτή ήταν η σοβαρότητα Ανδρώντα και γυναικών οι οποίοι ε, θέλουνε, σώνουνε και καλά ε, σε σώνανε όλα αυτά τα χρόνια τρώγοντας τον άμπακο και θέλουνε και πάλι να σε σώσουν αφού φάγαν τον, άκο, τον άμπακο και αφού οδηγήσαν την κατάσταση εδώ που την οδηγήσανε Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου δεν θα παραδώσουμε τη χώρα στην αριστερά Ό,τι κι αν χρειαστεί να κάνουμε είπε ο Δημοκράτης, ο Δημοκράτης βορίδης, αυτό το, α, το αγλάισμα της δημοκρατίας, ο άνθρωπος της κοινωνικής δικαιοσύνης, ο, ο, αυτός ο άνθρωπος, εσύ τώρα βάλει ερωτηματικό. Στο πιστό στο δόγμα λοιπόν, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, μας είπε το νόημα της αντιπαράθεσης την επόμενη Κυριακή, το νόημα των εκλογών, δεν θέλω να ξεγελιάσετε. Δεν διαλέγεται ούτε ένα κόμμα, ούτε διαλέγεται οικονομικό πρόγραμμα Η επόμενη Κυριακή είναι μια τεράστια ιδεολογική σύγκρουση Συγκρούεται δηλαδή η, η, η καθαρμένη, η, η, η Αγία, η Αγία δεξιά με την κακούργα αριστερά Είναι σύγκρουση σε δύο κόσμους, τα λέει ο βορύδες αυτά η κυρία μου και η κυρία μου Είναι ανάμεσα στον κόσμο της, είναι σύγκρουση, ακούστε, ακούστε τώρα, τώρα θα πέσει το πινελίκι Παρακαλώ, καλημέρα σας Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, που λε. που λες, είναι σύγκροση δύο κόσμων ανάμεσα στις αξίες πατρίδας, τρισκιάς, οικογένειες που εκπροσωπούμε εμείς, δηλαδή οι Βορύδιδες, και στον ισοπεδωτισμό που εκπροσωπεί Αριστερά. Δεν θα νικήσει η Αριστερά την επόμενη Κυριακή. <laughs> Μεγαλέ, είπε και κάτι άλλο. Η δικιά μας γενιά, δεν θα παραδώσει τη χώρα στην αριστερά Ό,τι υπερασπίστηκαν οι παπούδες μας Γενναία με τα όπλα Θα το εισπεραπιστούμε και εμείς Με την ψήφη μας την Κυριακή Λοιπόν, ε, τσογλάνη της δεξιάς ε, Χουντικής ε, Παρακρατικής κατάστασης Επειδή δεν πρόκειται κανένας να σε αποκαλέσει τσογλάνη Διότι τσογλάνη είσαι Παρακρατικός είσαι Θα σου απαντήσω εγώ λοιπόν οι παπούδες σου, τσογλάνια παρακρατικοί ήταν και αυτοί, γερμανοτσολιάδες, οι οποίοι επικρατήσαν με τη συναπάλμ των Αμερικάνων. Λοιπόν, ενταγμένοι λοιπόν σε μια παρακρατική κατάσταση τα τσογλάνια οι παπούδες σου, λοιπόν αφού το θέλεις να τα ακούσεις, μα, γέννησαν εσένα το τσογλάνι και πολλά άλλα τσογλάνια και οδηγήθηκε η κατάσταση στην τσογλανοκατάσταση την οποία ζούμε σήμερα. Τσουγλάνια ήσασταν, εθνοπροδότες ήσασταν, κουκουλοφόροι ήσασταν και αυτό θα παραμείνετε εσαΐ. Διότι τριστελίες, τελείε. Διότι τριστελίες. τελείε. Αυτά λοιπόν με τα σοβαροφανή καρτούν, τα ελληνοφανή καρτούν, τα δεξιομαλακιστήρια τα οποία το παίζουν πατριώτες μια ζωή. Με Ωνέδ, με Σαμαράδες, με Βορύδιδες, με Γεωργιάδες Και όλη αυτή την τζογλανοκατάσταση Παρακαλώ <Κι> ναι, ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ Οι νοικοκυρέοι μπορούν να μας φτιάξουν καινούριους παρθενώνες Λέει εδώ ένας φίλος Οι νοικοκυρέοι δεν είναι ικανοί να δουν τα παπάρια τους Και να δέσουν τα κορδόνια τους αν δεν τους τα δώσουν αγαπητέ μου Αυτό ήταν μια ζωή οι νοικοκυρέοι Σκυφτούλιδες, γλύφτιδες Έγλυψαν την κολότριχα του καθενός Και σήμερα πάλι τρέχουν να γλύφουν την κολότριχα του καθενός Του κάθε βορύδι, Του κάθε βορύδι. Αυτός είναι ο βορίδης. Στο λέω μεγάλε εσουρού μου Ξέρω εγώ πως λέγεσαι τσογλανοπα... Τσογλανοπαρακρατικό τσογλάνι Όλοι αυτοί είναι τσογλανοπαρακρατικά τσογλάνια Λοιπόν Τώρα εσύ μεγάλε μην... Μη μας τοποθετήσεις σε καμία κατάσταση γιατί γνωρίζεις ότι δεν είμαι θα τοποθετημένοι πουθενά Αλλά από την άλλη δεν αντέχνουμε δεν, κορο... Άντε να γελάσεις με τους Σαμαρά Να γελάσεις με τον Αλέξη που σου, βάλε, που σου λέει βάλες το σουβλάκι απ' όλα Αλλά, αλλά να καταπιούμε και κορόμυλα από και ε, Αυτό δεν το καταπίνουμε με τίποτε Αυτό εμείς θα απαντάμε στους τσογλανοπαρακρατικούς εσείς αριστεροί μου καθίστε να σας κάνει τάτσι ντάτσι στα ευαίσθητα σημεία του σώματος το κάθε τσογλάνι. Αυτή είναι η αριστεροσύνη που σας δέρνει. Διότι σας δέρνει αριστεροσύνη. Κατάλαβες. Ουλ σπρώχνονταν εκεί να αγγίξουν το, να βγουν φωτογραφία με τον αρχηγό γιατί έχουμε καινούργιες θέσει Αν αλλάξει η κατάσταση. Αυτή είναι η αριστεροσύνη σας. Λοιπόν τι άλλο έχουμε. Ελπίδα νοικοκύρη μου. Ο Τσίπρας πήγε και στο Βόλο Ελάτε μαζί μας δημοκράτες. Ελάτε ρε δεν έχει σημασία ρε Ψηφίστε μας θα σας... Ελάτε παιδιά <Τι> Αυτά τα ωραία συμβαίνουν Κυρία μου και κυρία μου Διότι άντε εμείς θα γίνουμε κουραστικοί Και θα παραλάβουμε ότι Αυτό το κράτος δεν ήταν ποτέ κράτος Ήταν πάντα ένα μεγάλο παρακράτος Ένα μεγάλο παρακράτος και εσείς εκεί παρακάτω μην έρθετε να τα πείτε σε τα μα εδώ παραπάνω διότι εμείς εδώ είμαστε η πρωτεύουσα του εμφυλίου τους ξέρουμε καλύτερα από σας τους παρακράτους τόσο καλά που δεν μπορείς να φανταστείς τόσο καλά που δεν μπορείς να φανταστείς λοιπόν κυκλοφορούν πολλά τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα, θα σπίσει Μόνιμο φόρο στι τραπεζικέ συναλλαγέ ε, που θα έχουν οι πολίτε. Ποιοι πολίτε έχουν τραπεζικέ συναλλαγές αυτή τη στιγμή, Άντε σε ρωτάω εσένα τώρα, που Ποιοι πολίτε έχουν τραπεζικέ συναλλαγές Οι συνταξιούχοι που του βάζουν τη σύνταξη εκεί πέρα, Δηλαδή τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Θα βάλει φόρο στο συνταξιούχο των 300 ευρώ, Εάν το κάνει και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, Ποιοι άλλοι πολίτε έχουν συναλλαγές με τι τράπεζε, Ποιοι άλλοι πολίτε, Οι έτσι δεν είναι Φαίνονται εκεί να κάνουν παζάρια πέρα εδώ Τέλος πάντων οι Ποιες οι μισθοδοσίες Ποιος πληρώνει μέσω σε αυτή τη στιγμή Όταν η εργασία είναι μαύρη Και πληρώνεται κάτω από το τραπέζι ανασφάλι Ποιος Οπότε λοιπόν Καλό θα ήταν να μην ακούμε Το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Και αν θα βάλει νέου φόρου. Το θέμα είναι κι εσύ ΣΥΡΙΖΑ, πες μας, θα βρει κανένα άνθρωπο μεροκάματο από Δευτέρα και όχι μεροκάματο με επενδύσεις της Ελντοράντο και των ε, όλων αυτών που υποτίθεται ότι επενδύουν στην Ελλάδα και των McDonald's που θα πάρει 300 σκλάβους. Μεροκάματο, μιλάμε για μεροκάματο, από υγιή ανάπτυξη, από χωράφια, από βιοτεχνίε από βιομηχανίες να πάρουν μπροστά κι ας τις μπουρδες Α, ένα, ένα ταλέπορο είναι λέει, λέει θα γίνει θέλει να γίνει βουλευτής με το ποτάμι λοιπόν ο ταλέπορος κι αφού μας είπε ότι έχουμε ωραία λαγκάδια ωραία ποτάμια ωραίες ε, μπότσκες λέει τι να κάνουμε λέει, έχουμε και λέει και τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού αυτή κα, καταλαβαίνεις στον καημένο δώσ' του καραμέλα και τσίχλα Δώστου του καραμελίτσα και να είναι γλυκιά. Έχουμε βαριά βιομηχανία τον τουρισμό. Επαναλαμβάνουμε ότι ο τουρισμό δεν είναι βαριά βιομηχανία. Τσοντάρισμα είναι. Κατάλαβε πώ λέγανε παλιά να πούμε, Άιντε, θα δουλέψω Εγώ θα δουλέψει. Εσύ θα δουλέψει και ο... το παιδί, να πούμε, να τσοντάρει στην οικογένεια. Αυτό είναι ο τουρισμό. Και δεν είναι βαριά βιομηχανία. Μην ακούτε τι παπαδιέ του κάθε άνω από πρωθυπουργό μέχρι υποψήφιο βουλευτή του ποταμιού. Γιατί έχει και υποψήφιο βουλευτέ ο Μπουτάμι. Λοιπόν, τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, θα γίνει καταστροφή μεγάλη όπω μα ε, ε, μας ενημέρωσαν εδώ οι δεξιοί, και είναι σύγκρουση όπω μα είπε ο Βορείδη τη δικιά του παράταξη με, με του κακού αριστερού. Λοιπόν, αυτά όλα όμω, ξέρει ποια είναι η πλάκα, ρε Μεγάλε, ξέρει ποια είναι η πλάκα με σένα Το ψηφοφόρο αυτή τη στιγμή. Ό,τι και αν ψηφίσει, ότι τη Δευτέρα. Ο κάθε βορύδης θα είναι πάλι βολεμένος το κάθε μαντρόσκυλο Και παρακρατικό κομματόσκυλο Θα είναι πάλι βολεμένο Και εσύ θα ψάχνεις για μεροκάματο. Αυτή είναι η μοναδική Διαφορά καμία άλλη Τι θέλει τώρα ο τραγασάκι παιδιά Είμαι μετα... η... θέας τι μα είπε ο Δραγασάκης ήθελε να δώσει πατριωτικό τόνο σε προεκλογική συνέντευξη και είπε: Κάθε χώρα μέλος μπορεί να οδηγηθεί σε μια δύσκολη θέση και να ταπεινωθεί. Εάν κάτι τέτοιο θέλουν οι εταίροι της. <Τι, <Τι, Τι να πω τώρα. Ο Δραγασάκης τώρα δεν είναι μια 70 χρονών. Κάπου εκεί γύρω είναι. Υποτίθεται ότι είναι και αριστερό άνθρωπο. Δηλαδή, με λίγα λόγια. Μπορεί ο εταίρος σου να σε ταπεινώσει Και εσύ να κάθεσαι ταπεινωμένο στη γωνία Με τον απόδυση κομμένο Με βέβαια το Με βέβαια το αποδέχεται Αυτό Το αποδέχεται ο Ευρωπαϊστή ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο. Αυτό όπως το έπεσε. Is... Διότι είναι ευρωπαϊστές Μεγάλα δε... Κατάλαβες γιατί τα λέει ο Βορύδης Αυτά που τα λέει Ξέρεις σε ποιο τα λέει Ξέρεις σε τα λέει ο Βορύδης μου. Τα λέει σε συμμάχος του ευρωπαϊστές μου. Αφού λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Μπορεί να σε να θέλουν οι εταίρες σου να σε ταπεινώσουν Και εσύ το δέχεσαι αδιαμαρτύρητα διότι είσαι ευρωπαϊστής Σύμφωνα με τον Δραγασάκη όχι σύμφωνα με εμάς Το Διεθνές Βομισματικό Ταμείο είναι συμμαχός μας Βεβαίω είναι συμμαχός μας Ποιο τα λέει αυτά Μα ο Γεώργιος αχ Λοιπόν. Κατάλαβες, άρα λοιπόν, κατ' επέκταση, αφού είστε σύμμαχοι ο Παπαντρέας, οι βουλευτές και οι οπαδοί ε, του Διεθνού Σωμισματικού Ταμείου, λοιπόν, ίσως και εσείς να πούμε σωτήρες. Ναι, ξέρω εγώ ότι Τι να, τι <laughs> <laughs> σου κάνω. Έχεις δει τους υποψήφιους του, τα... του Παπανδρέα. <laughs> ανελλαδικός. Θα μου πεις ποιο να πιάσεις και ποιο να αφήσεις από αυτού του υποψήφιους κάθε φορά, αλλά τέλος πάντων <Κι> Πάντως, εσύ πρέπει από το εμπεδώσεις, μεγάλο το Παπανδρέο, το είπε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι σύμμαχος. Φαντάσου δηλαδή να ήταν εχθρός. Α, καλά, δεν τους συζητάω. <Κι> Τι μας είπε ο Πάνος, έχουμε και τον Πάνο. Έλα ρε, Πάνο, ο Πάνος, ο Καμένος. Προϋπόθεση για να, να συμμετάσχω σε κυβέρνηση... Να αποκατασταθούν οι μισθοί του σκληρού πυρήνα του κράτου. Θυμόσαστε ποιο είναι ο σκληρό πυρήνα του κράτου. Ποιοι είπαν ότι είμαστε ο σκληρό πυρήνα του κράτου. Οι δικαστικοί είπαν εμεί και οι ένστολοι είμαστε ο, ο σκληρό πυρήνα του κράτου. Κατάλαβε. Αυτό είναι προπόθεση. Προπόθεση να βρει μεροκάματο κανένα οικοδόμο, κανένα εργάτη, κανένα αγρότη δεν είναι για τον πάνω να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Προπόθεση είναι να αποκατασταθούν οι σκληροί πυρήνα. Ο αυτό, η φρουρή τη δημοκρατία, του με λίγα λόγια. Εκεί είναι ενταγμένο και ο πάνω, μην χολοσκάσκεσαι να πούμε. Σε αυτή τη δημοκρατία είναι ενταγμένο, Ευρωπαϊστή κι αυτό. Λοιπόν, δεν κάνουν χωρί Ευρώπη. <Τι> Που σημαίνει λοιπόν, μεγάλε, επανέρχομαι και σου είπα, φτάνουμε σε απλοϊκές σκέψει πια. Η μοναδική διαφορά τη προ προηγουμένων καταστάσεων, Βασιλείας, φεουδαρχία και οτιδήποτε με τη δημοκρατία είναι ότι ήταν τόσο μάγκες οι βασιλείς και οι φεουδάρχες που σε βάλανε εσένα να πληρώνεις τους φρουρούς σου που θα σε βαράνε ενώ παλιά τους πλήρωνε εκείνοι πάλι μέσω της εργασίας της δικιάς του δεν έχει σημασία αλλά οι λίδε, όπως είπαμε βγαίνανε από τον πεζαχτά τους ανακαλύπτοντας λοιπόν τη δημοκρατία τους βάζουνε εσένα να πληρώνεις και αυτού που θα σε βαράνε αυτά μας λέει ο Πάνος με λίγα λόγια Αυτά μα λέει με ο Πάνο με τον μικρό Αλέξη εκεί με το τρενάκι που τον καθοδηγεί. Μην μη στουκάρει το τρενάκι. Έχει στουκάρει το μυαλό μα, ρε, πάνω. Το, το τρενάκι τώρα. Κυρία μου και κυρία μου, δεν είμαστε μπαλαντέρ όπω του Πασόκ. Είπε ο Απόλυτο Μπαλαντέρ, κύριο Μπερμπαφότο Κουρέλα, που όπω είπαμε, είπε ο Βασιλικό, ότι είναι αδιανόητο να μην είναι στην καινούργια βολή. Αδιανόητο. Εγώ σου λέω, μεγάλε, κανονικά δεν έπρεπε να δεν γίνουν εκλογέ την Κυριακή. Φτιάξτε μια βουλή και βάλτε όλου αυτού του υποψήφιου, όλου όμω λέμε έτσι, μα όλου, σε μια βουλή να κυβερνήσουν τον τόφο. <ΣΣ> ξέρω εγώ, βάλτε πρωθυπουργό τον Τζίπρα, τον Σαμαρά, όποιο θέλετε βάλτε. <ΣΣ> Αλλά να του βάλετε όλου όμω. Όμω. Πόσοι είναι, ξέρω εγώ, στην Άρδα για παράδειγμα. Τέσσερι από το ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερι από την Νέα Δημοκρατία, τέσσερι από το Ποτάμι, τέσσερι από το ΠΑΣΟΚ, τέσσερι από το Άλλο ΠΑΣΟΚ, τέσσερι από το Κίθε ΠΑΣΟΚ, τέσσερι από το Δόθε ΠΑΣΟΚ. Τέσσερι από τη Δημοκρατική Αριστερά, πόσοι είναι, ξέρω εγώ, στην Άρτα. Είναι κα καμιά δεκαπενταριά κόμματα, 60, 70, 80, πόσοι θα είναι υποψήφιοι. Παραπάνω είναι. Δεν πιστεύω να κατεβαίνουν και τα 36 κόμματα εδώ. Οπότε, κατεβαίνει και ο Λεβέντη. Ναι, έχει υποψήφιο και ο Λεβέντη. Οπότε είναι πολλοί. 20, 30, 100 τόσοι από, από κάθε Άρτα. Πάρτε του και κάντε του όλου βουλευτέ. Και βάλτε όποιον θέλετε πρωθυπουργό. Βάλτε όπον θέλετε πρωθυπουργό, α δούμε τι θα κάνουν. Να δούμε τι θα κάνουν oh, no, no, du, du. Το δυστύχημα κυρία μου και κυρία μου Ότι Η πέρτιση εξόδου από την Ελλάδα Είναι το 81% των Γερμανών Και όχι το 81% των Ελλήνων <ΣΣ1> Οπότε επειδή εμείς ξεκαθάρισαν τη θέση τους Επειδή αυτή είναι άρι Και εμείς είμαστε γύφτη, Λοιπόν δεν μας θέλουν οι φίλοι σου Οι φίλοι σου, δικοί σου φίλοι και σύμμαχοι είναι Το 81% λοιπόν τον Γερμανών δεν μας θέλει στην Ευρωζώνη Θέλει να μας πετάξει ο Ούξο Και τώρα τι θα γίνει να μεγάλε Άμα σε πετάξουν όξο. Λέμε ρε παιδί μου μια, Θα πά μάχους και να τους παρακαλέσεις Τι ακριβώς θα γίνει λοιπόν Να αποχωρήσει η Ελλάδα από το Ευρώ Το δυστύχημα είπαμε Ότι είναι ό,τι το λένε Το λέει το, 30, το 81% των Γερμανών Και όχι το 100% των Ελλήνων διότι μεγάλε η Αλεπού στο παζάρι το μόνο πράγμα που μπορεί να δει είναι το τομάρε της κρεμασμένο για να το πουλήσουνε παρακαλώ σωστά, like σωστά αυτό τώρα μπερδεύτηκα, ειλικρινά σου μιλάω. Γιατί μπερδεύτηκα, ρε φίλε να πω. Μπερδεύτηκα, η αλήθεια σου λέω να, Μπερδεύτηκα, ο καημένο. Λοιπόν, καλή σου μέρα, τρίφωνα. Μου στείλε ένα mail εδώ, ο φίλο ο τρίφωνα. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Είπα και εκείνο με, το, με τον Βολτέρων. Με τον Βολτέρων που μου στείλε. Ή έγινε πώ πάει η ποδηλατάδα. Κυκλοφορεί ακόμη με ποδήλατο ή με το πατίνι Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, τι σου λέγα ρε παιδί μου. Oh, ναι λοιπόν Ότι το 81% των Γερμανών θέλουν να φύγουμε Και όχι το 100% των Ελλήνων. Και το δυστύχημα κυρία μου και κυρία μου Είπαμε είναι Τι, δου... Τι δουλειά έχει αλληλείπους στο παζάρι Για την Ελλάδα Τι δουλειά έχει Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να δει Πως είπαμε Είναι το τομάρι τη Τεντωμένο εκεί πέρα για πουλημα Να γούνα ρε παιδί μου το τομάρι τι άλλο έχουμε λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου. Α, α βέβαια. Έχουμε τον γερμανό εθνικιστή Μπρεντ Λούκε. Λούκε έκανε προεκλογική ομιλία και προσέξτε. Ο Ριόμενος εναντίον τη Ελλάδα ξεφτύλιζε για μία ακόμη φορά την Ελλάδα το γερμανοτσογλάδι. Ο Μπρεντ Λούκε, ο Ριόμενος φώναζε: πετάξτε έξω την Ελλάδα. Δεν μπορεί να μας εκβιάζει μια μικρή χώρα με μόνο το 2% του ακαθάριστου, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Μα ο Λούκε είναι σύμμαχός σου μεγάλε. Δεν είναι συμμαχό σου ο Λούκε, ο Σαμαράς, Βενιζέλο. Όλοι αυτοί δεν είστε σύμμαχοι με τους Ευρωπαίους Γερμανούς. Μην κάνω λάθο. Δεν θα επέτρεπαν όλα αυτά τα θερματάκια τα εντόπια, βορυδάκια, γερμανοσκιφτά, κουκουλοφοράκια, στον κάθε... Αφεντικό τους Λούκε να τους βρίζει Τι ήθελε να αντιδράσουνε δηλαδή Δεν σε καταλαβαίνω Παρακαλώ Ωραία Θα είναι Θυμάσαι πόσο καιρό το βάζουμε αυτό το ερώτημα Αχα Αα Που δεν Που ε, Δεν κάνει Έλα Βλέπε ένας τηλεακροατής Θα έχει πάρει και αυτός Δηλαδή έχει πάθει και αυτός Μία ελαφρά Πως σου λένε εγκεφαλική διάρεια Λοιπόν Γιατί γιατί όλοι με την τελεία του πλανήτη, είδες πώς το είχαμε βάλει το ερώτημα, γιατί ασχολούνται όλοι με την τελεία του πλανήτη. Διότι μια τελεία είμαστε. Τι, σε οικονομικά μεγέθη, μια τελεία. Τι, τι ακριβώς είμαστε. Σε πληθυσμό, μια τελεία. Γιατί λοιπόν. Παρακαλώ. Εγκεφαλική διάρρεια εξπαρθεί. Έλα, για. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν αναρωτιέται ο ταλέπορος τηλεακροατή με την εγκεφαλική διάρκεια. Τι δουλειά έχουμε εμεί στην ευρωπαϊκή τζόνα μέσα. Στην ξέρω εγώ, μα αρέσει να μας χτυπά τα κολομπέράκια. τι να έχουμε στην ευρωπαϊκή ζώνα; Ποια είναι. 49. Λοιπόν μεγάλη να σου πω κάτι Λέω τώρα στον προηγούμενο τηλεακροατή Αυτή λοιπόν τι έχουμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Τζόνα. Δεν ξέρω αν το έχεις, ε, αν το έχεις ε, πάρει είδηση Τα είχαμε πει βέβαια παλιά Για τα κόλπα που έκανε ο Παπούλιας με τον Γκάουκ Να δίνουνε λεφτά σε γερμανοσφαγμένε περιοχές Όπως το κομμένο, το δίστομο τα καλάβριτα, τώρα καλέσανε 49 από αυτές, 48 ξέρω εγώ 45, από αυτές τις περιοχές τους καλέσανε να φάνε και να πιούν να τους ξεναγήσουν στη Γερμανία να τους χώσουν και κανένα φράγκο εκεί πέρα και ένας εδώ από το κομμένο φατσαμπουκιότης, μιλάμε πανηγύριζε που θα πάει στη Γερμανία και θα κάνει διακοπές στη Γερμανία εδώ δίπλα σου από το κομμένο δίπλα σου, σου λέω το αίμα των 317 περισσότερων από το μισό πληθυσμό ακόμη δεν έχει εδώ δίπλα δεν έχει στεγνώσει το αίμα Από τη σφαγή Μέχρι και το ξεκύλιασμα εγγύων και νηπίων Δεν έχει στεγνώσει το αίμα Και αυτός στο φατσαμπούκ του Πανηγύριζε ότι τον καλέσανε οι Γερμανοί Και ξούρχομαι βερολίνο Και τι καλά θα περάσω Εδώ είναι τη μεγάλη Που πας λοιπόν παραπέρα λοιπόν; Που πας παραπέρα Παρακαλώ Πάρα πολύ σοβαρά το αίρα Σου στείλω τα στοιχεία αν ναι, ναι, έτσι, σωστά Ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι, το λέω Ένα, Είναι αχόρταγε σε λουγάνικο γερμανικό και θα το φάει στο τέλο το Λουκάνικο. Αλλά είναι ε, ε, ε, πάρα πολύ σοβαρά σου λέω τον, ε, Δηλαδή πανηγύριζε που τον καλέσανε τη Γερμανία να φάει και να πιει τσάπα Ο Κομιώτης εδώ που σου λέω το πρωί που βγαίνει από το σπίτι του Όπου δεν είναι ασφαλτοστρωμένο, ακόμα πατάει σε αίμα. Δεν έχει στεγνώσει το αίμα στο κομμένο. Τόσο πολύ. Ρέει, παρέα με τον άραχθο εδώ και 70 χρόνια. Το αίμα στο κομμένο. Και αυτό πανηγύριζε γιατί θα. και άλλοι σίγουρα και από τα Καλαβρίτα και από εδώ και από εκεί. Σα είχα γράψει και ένα άρθρο το βρωμάει ξεφτύλα για τον Δήμαρχο Καλαβρίτων εκεί πέρα που θα πάρουν λεφτά και όλα τα άλλα. Κανένα από το κομμένο δεν μα απάντησε ότι. Α του δώσουν λεφτά οι Γερμανοί τώρα εδώ να κάνουν ένα μουσείο, λέει. Ε, ξέρω εγώ. Αίματο. Αιμα αυτό. Ανάλυση αίματο. Ναι, εδώ. Του πάρουν λεφτά από του Γερμανού. Μέγαλε πού πάει. Αυτό τώρα, αυτό που πανηγυρίζει εκεί. Σίγουρα εδώ ειναι ο παδό ενό από αυτά τα κόμματα. Και είναι πάνω απ' όλα δημοκράτη. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι ναι, ναι ναι Ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, μπράβο ναι. Αλλά απ' την άλλη Μεγάλη, να σου πω και εσένα Ότι κανένα να πάθουν οι κομμιώτε, αυτό είναι εκπρόσωπος τοπικός εκεί πέρα Που λέει ότι θα πάει να συζητήσει με τα λέει Αυτά τα λέει φορά παρτίδα Αυτόν ψηφίσαν εκπρόσωπο οι κομμιώτε Και λέει θα πάει να συζητήσω Λέει γιατί από τη σφαγή λέει Θα βγει κάτι καλό για το χωριό μα, ακούσουμε! Υποτίθεται ότι αυτό τώρα έχει μυαλό! Μυαλό, καταλαβαίνει! Μυαλό! Έχει μνήμη! Έχει μέλλον! Έχει παρελθόν! Έχει, έχει. Τι κατά έχει! Αυτά στα λένε φορά παρτίδα. Αυτά. Και αυτό όλοι αυτοί είναι ψηφοφόροι. Αυτόν των κομμάτων είναι ψηφοφόροι και αυτή είναι η νοοτροπία. Τι θες από εκεί και πέρα. Αν τα κρατήσει, αυτά τα έχω κρατημένα. Τα έχω κρατημένα. Γιατί σε λίγο, για να μην το μπάρουν με τα πορτοκάλια εδώ κάτω, θα τα διαγράψει. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω, έτσι. Your mama says My daughter don't no more. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Σ σωστά. σωστά. Σωστά, σωστά, Και όπως παρατηρεί εδώ και μια φίλη, το κομματόσκυλο να γλύφει το, το κοκαλάκι και να περνάει καλά, καμία αντίρρηση. Αλλά να, να βρίζει και ιεράκι όσοι όπω το αίμα εδώ των αθώων που σφαχτήκαν από του Γερμανοναζίδες Αλλά όμως φίλε μου, καλέ! Αυτόν τον έχουν εκεί τοπικό, εκεί οι τον έχουν, δεν τον έχω εγώ Οι ίδιοι τον έχουνε. και τσαμπουνάει αυτά από τα φατσαμπούκια και από αυτά που τσαμπουνάει yeah. Πώς είπατε, πρώτη φορά περιστερά ξέρω εγώ τι να σου πω Ότι και να σου πω μεγάλε θα σε κοροϊδέψω Διότι η κυρία μου και η κυρία μου μετά τον, το παραλήρημα του Ναζηστοτραμπούκου Μπρεντλούκε του σύμμαχού σου έτσι πάνω απ' όλα μην το συζητάμε ο Ναζηστοτραμπούκος Μπρεντλούκε είναι σύμμαχός σου μετά από όλα αυτά λοιπόν, το κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής σε έκθεση που αναλύει ότι η Ελλάδα ήταν πιο πιθανό να πληρώσει τα χρέη της το 2010 πριν το μνημόνιο δηλαδή μη μου λες, τέτοια ήταν πιο πιθανό να πληρώσουν τα χρέη πήρε 234 δις η ταλέπορο Ελλάδα από το 2010, χωρί να γίνει κανένα βήμα ανάπτυξη. Έλα! εδώ ήρθε η ανάπτυξη, μέχρι και στην Άρταρα ήρθε η ανάπτυξη. Μα την είχε φέρει εδώ, οι μισθοί συνεχίζουν να είναι λέει υψηλοί στην Ελλάδα βέβαια. Σύμφωνα με, τη, με, με την παγκόσμια πραγματικότητα, yeah, βέβαια είμαι πολύ ψηλή στην Ελλάδα. Που πα δηλαδή, φυσικά είναι πολύ υψηλή Μπροστά στα 150, 120 ευρώ τη Βουλγαρία, υψηλοί είναι. Διότι μπορεί να υπάρχει και Έλληνα αυτή τη στιγμή που να παίρνει και 200 κάτω από το τραπέζι μαύρα Λοιπόν μεγάλε Αυτά μας είπε το κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Και εμεί καθόμαστε και τους ακούμε Τρέχοντας πίσω από ελπίδες Ορίστε Να το είχε πει, δεν θυμάσαι πριν ένα χρόνο Α, Τι να λέμε, βάρεθηκαμε, τα λέμε Ναι, έχουμε το φου... Του Φιτσιμποκ Ήμωσε το Φιτσιμποκ Η άβαλια στη φωτογραφία είχε στο Φιτσιμποκ Παιδιάβαλια Η άλλα Η άλλα Η άλλα Η άλλα Η άλλα Η άλλα βάλω, η φωτογραφία του φάτσα Μπουφια Ισμποκ μπου, λοιπόν Και ρωτάει τώρα ο φίλος που πήρε τηλέφωνο. Ποια είναι η ανάπτυξη τη ε, Βουλγαρία παρόλο στου μισθού που έχει, Το είχε πει ο ίδιο ο πρωθυπουργό τη όταν είχε ξεκινήσει η ιστορία εδώ στην Ελλάδα. Μη μα μιλάτε, λέει εμά, για μείωση μισθών. Αν η ανάπτυξη ήταν μέσω αυτή τη ιστορία, σήμερα θα ήμασταν παράδεισο. Υπόβουλγαρο. Ο Βούλγαρο. Που σημαίνει μεγάλο ότι κάποιον δουλεύουν, για κάποιο λόγο τον δουλεύουν και ότι έρχεται και η σειρά σα. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, κυρία μου και κυρία μου η απέτηση της Γερμανίας προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έγινε αποδεκτή. Ποια ήταν η απέτηση? Να μπορεί προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αγοράζει κρα κρατικά ομόλογα κρατών μελών. Μελών της έτσι, αλλά κανένα κράτος μέλος δεν θα είναι αλληλέγγυο οικονομικά αν μεμονωμένα κρατικά ομόλογα πάρουν τον κατήροφο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει για σένα εδώ για τον σύμμαχό σου το λέει θα αγοράζει μεν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά κανένα κράτος μέλος δεν θα είναι αλληλέγγυο οικονομικά αν με μονομένα κρατικά ομόλογα βγάλτω με μονομένα βάλε ελληνικά κρατικά ομόλογα πάρουν τον κατήφορο διότι ποιο θα πάρει άλλο τον κατήφορο πάει λοιπόν και στήριξε από τις χώρες του νότου καλώς το πηδί λοιπόν πάει και στήριξε από τους χω... χώρες του νότου και οπότε λοιπόν όποια κυβέρνηση και να βγει, αυτή η απέτηση που έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας δεν αλλάζει. Δεν ξέ, δε, δε μπορεί αύριο πέσω ότι είναι ο Αλέξης Πρωθυπουργός να πάει να, αλλάξει, να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αλέξη δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αν βγει κανένα να διαμαρτυρηθεί από θα τρώει ξύλο. Άλλοι θα γέννουμε. προσέξτε ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασιστεί την Πέμπτη μεθαύριο να αγοράζει κρατικό χρέος η Ελλάδα θα είναι εκτός διότι στο πρόγραμμα δεν θα μπορούν να συμμετέχουν οι χώρες που είναι σε μνημόνιο κατάλαβες Μεγιάλε να παράταση το μνημόνιο να λίγο ακόμα μνημόνιο αυτοί δούλευαν από πίσω αν ακόμα, αγορα... αν ακόμα αγόραζε ελληνικό χρέος η Εκουτού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακόμα. Αν αγόραζε ελληνικό χρέος Αυτό θα ήταν μόνο το 20% Και το χρέος της Ελλάδας Είναι 180% του ΑΕΠ Οπότε τι θα κάναμε πάλι Μια τρύπα στο νερό Σιγά τώρα μην ασχοληθεί ο άλλος Καλεσμένος από του Γερμανούς Στο Βερολίνο με αυτά τα ψηλά Αυτά τα ξέρει είναι κλεγμένο στο κομμένο Ο άνθρωπας Παρακαλώ Επιδότηση. πατριωτική επιδότηση Έτσι, να μου βάλεις, Ναι, να μου βάζεις ναι. Ρε παιδιά, μας έφαγε ο πολιτισμός σου λέω Οπότε κυρία μου και κυρία μου Χαλασιά μου να βάλουμε όλοι μαζί το σκουσμό Να σκούξουμε όλοι μαζί Σκούξουμε, σκούξτε, ορίστε Σωστά uh. uh -huh. Ναι, ναι, ναι. Baby, Να σε καλά ναι. Σωστός, το έχουμε ξαναπεί και παλιότερα Αν όλοι αυτοί οι ταλέποροι Που χύσαν το αίμα τους για διάφορους λόγους 200 χρόνια τώρα Λοιπόν, δύο αιώνες Με προσωπικές μάχες Με συλλογικές μάχες Με μάχες εναντίον των κατακτητών Γνώριζαν πού θα φτάσει η κατάσταση Στο κάθε μαλακιστήρι να λέει ότι θα πάει στην Γερμανία να γλεντήσει και να κερδίσει από τη σφαγή του κομμένου, γιατί όλοι τέτοιο μυαλό έχουν αυτοί. Θα βάζαν λοιπόν ένα κόκκινο λαμπάκι στην πόρτα και θα το είχαν κάνει κανονικό μπορδέλο. Γιατί κανονικό μπορδέλο είναι, διαβάστε και το αρθράκι μπορδέλο. Όποιο θέλει στον τοίχο είναι έτσι, τελειώνω με το άρθρο. Λοιπόν, μεγάλε, έτσι είναι η κατάσταση, λοιπόν, και δεν αλλάζει με τίποτα. Και αμή σε τρελάνω, οι δήμαρχοι τη Ελλάδα. Άναψαν κεράκια στο μουσείο τη Ακροπόλεως και μπροστά ήταν η γαγιά, ο <Κι> Για να γυρίσουν τα μάρμαρα λοιπόν, το, τα γλυφτά του Παρθενώνα, άναψαν κεριά. Άναψαν ρεσό, όταν του είπε ο για τον Αλέξη το Γρηγορόπουλο <Κι> χτε και κάτι λαμπάδες Σαν, σαν αράπικες τέτοιε ήταν. Μήπω ήταν σημειολογικό. Μεγάλε, κατάλαβε, όλα είναι ένα σοου. Τι βλαστή, τι ξηρή, τι τι λαμπάδες μπροστά στο μπουσείο, ότι όλα είναι ένα show. Θα τελειώσουμε λέγω σου ότι με ρογκάματο εσύ δεν θα έχεις από Δευτέρα. Όσο και να χτυπάς τον ποπό σου κάτω, με ρογκάματο από Δευτέρα δεν θα έχεις. Οπότε πριν τελειώσουμε ας ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και να επανέλθουμε να κλείσουμε... Αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ. Μα έφυγε, φίλε, και δεν βρήκαμε την ακρή. Αν είναι αλά τη σε πληγή που εμποραγεί, ή μήπω είναι ενό παιδιού τα Έβγοντα άφησε απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα πάνω μουσική, και όταν το τραγουδάω πλέον. Έτσι ο άνθρωπο σαν είναι ένα θεριό ή και άγγελο που άλλαξε πορεία. Μα καρινά ξέρατε, Δεν να σου πω. Και εγώ θα φύγω με την ίδια πορεία. κι όταν σα άφησε στο χαρτί ένα στιγάκι τριφέρω απλό κι ωραίο κι εγώ του έβαλα πάνω μουσική κι όταν το τραγουδάω πλέον Σας άφησες απάνω στο χαρτί Ένα στιχάκι τρυφερό απλό κι ωραίο Κι εγώ του έβαλα πάνω μουσική Κι όταν το τραγουδάω κλαίω For me. Something you call love, but confess. αυτά τα ωραία! Στελάρα, ρε, yes. ρε κούλο, χτυπηθείτε κάτω. λίγο λοιπόν, τέλο πάντων. Λοιπόν, ε, γερμανοτσουλιά μου. <laughs> αυτά για σήμερα. Γεια σου Ρε Μάγκα. <laughs> αυτά για σήμερα. Δεν έχουμε τίποτα Καθίστε συντονισμένοι. Θα κάνει κανένα γλέντι εδώ, καναλάκι. Hey, ο οποίο so, έφερε και γλυκά να κεράσει εσά, όχι εμένα. Εγώ κάνω δίαιτα. <laughs> λοιπόν, αυτά. Τέλο για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι ωραίε παρατηρήσει για την επικοινωνία, για την επιμονή σα να ακούσετε την εκπομπή. Και ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πολύ καλά. Γεια και χαρά σα. And you keep losing when you ought to not bet You keep saying that when you ought to be changing, yeah Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking, and that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Keep playing you never get burned. I just found me a brand new box of matches. Yeah. Radio Arta, Fm Stereo